Κυρίε μου και κύριοι καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον τοίχο για να κάνουμε καμιά ώριτσα παρέα να ρίξουμε μια ματιά αλήθωρη όπως πάντα στα τεκτενόμενα Κυρίε μου και κύριοι ο Γιάννης Λαζάρο είμαι όπως γνωρίζετε και στο 2681 4060 μπορείτε να μας κάνετε τις δικές σας ωραίες παρατηρήσεις και να ακούσουμε τη φωνή σας Να ακούσουμε έναν άνθρωπο τέλο πάντων Κυρίες μου και κύριοι Η καλημέρα μας ε, Σ' όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Και από τον αέρα εδώ γύρω Συνδεδεμένοι με αέρα είναι Και μέσω γερού Ιντουρνεδίου Και από στη Θεσσαλονίκη Τη Βέρια, την Άουσα, την Πτολεμαϊδα για σου ρε τάσο. Καπνίζουν τα φουγάρα Εκεί στην Πτολεμαϊδα ε, πώς πάνε οι πατάτες χρυσοβίτσας Έβγαλε χρυσοβίτσα πατάτες φέτος Λοιπόν Καλημέρα στους φίλους μου Στη φίλη μου Τη Σοφία στο Χάνδακα. Καλημέρα στο Στην Εμέα Ξέχασα την Εμέα ρε Γιώργη Δεν σε ξεχνάω Απλά ξέρεις κάθε μέρα Καταλαβαίνεις τώρα Σε όλους τους φίλους στην Αθήνα την, στο, μην ξεχάσω το Birbingham. το Birbingham Μ' αρέσει το Birbingham Είναι παραλιακό, έχει τα ωραία του, τα ασέα του, τα αμέα του Κυρίες μου και κύριοι, σε όλου τους φίλους λοιπόν καλημέρα Ελάτε να ρίξουμε μια ματιά Διότι όπως σας έχω μάτα ξαναείπη Προσωπικώς δεν έχω καμία διάθεση Ούτε να σας μαυρίζω την ψυχή κάθε πρωί Ούτε να βρίσκω μόνο ειδήσει Οι οποίες δεν, δεν, σε, δεν ελευθερώνουν λίγο ρε, την, την ψυχολογική κατάσταση Πώς να το πω Όμως οι πραγματικές ειδήσει κυρία μου και κυρία μου Εκτός αυτών οι οποίες είναι πληρωμένες και εξυπηρετούν τους σκοπούς της εκάστοτε εξουσίας με όποιο πρόσημο και αν είναι αυτή πάνω, γαλαζοπράσινη στρούγκα με την βοήθεια των καρατζαφεροκουρελαίων ή με αριστερό πρόσημο όπως είναι των τσιπροβαρουφάκιδων και λοιπά δυστυχώς κυρία μου και κυρία μου όπως θα διαπιστώσεις και εσύ άσχετα αν δεν θέλεις να το καταπιείς το κορόμιλο, είναι διατεταγμένη υπηρεσία και το, το κακό στην όλη η ιστορία είναι ότι επαναλαμβάνουμε και θα προσπαθούμε να το επαναλαμβάνουμε καθημερινά. Ούτε ένα μεροκάματο δεν έχει προστεθεί στον στο, στο, στον εξαθλιωμένο που τον κατάντησαν εξαθλιωμένο. έτσι. Οι κυβερνήσεις αυτές σώνοντα στις τράπεζες και το στρατό τους. Ούτε ένα μεροκάματο. Παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή έναν άνθρωπο να με πάει τηλέφωνο και να μου πει ένας γνωστός μου, ένας φίλος μου, Έμαθα τέλο πάντων ότι βρήκε μεροκάματο Δεν συζητάμε το τι μεροκάματο θα βρει Λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα Και βέβαια τα ε, Τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης ε, Είναι ε, Αυτή τη στιγμή Παίζουν ε, το παιγνίδι σε δύο ταμπλό Πριν με τη γαλαζοπράσινη στρούγκα το παίζαν σε ένα ταμπλό Τώρα το παίζουν σε δύο ταμπλό Το παίζουν τα περισσότερα φυσικά υπέρ τη εξουσίας των Τσιπροβαροφάκηδων και κάποια δίθεν τάχα μου λένε και κάτι παραπάνω αλλά πάντα όλοι δουλεύουν υπέρ της ενωμένη ναζιστικής αυτού του μορφώματος που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Θα το διαπιστώσατε αυτό κυρίες μου και κύριοι και με την τελευταία πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία έκανε η πατριωτική κυβέρνηση ή αριστεροπατριωτική μάλλον κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και. Την βάφτισε πατριωτική. Αυτό το πρακτικό το οποίο έκανε το βάφτισε πατριωτικό. Διότι όπω όποιοι μπαίνετε στον τοίχο, θα διαβάσατε ε, το χθενό άρθρα και το πατριωτικό πήμα. Έτσι το λένε τώρα. Τι, το πραξηκόποιμα που κάνουν οι αριστεροί, οι δημοκράτε, δεν το λένε πρακτικό, το λένε πατριωτικό πήμα. Όποιο δεν είναι αριστερό και κάνει το λένε πρακτικό. Κατάλαβες όποιος είναι αριστερός και κάνει αυτό το πράγμα Το λένε πατριωτικό πήμα Και όπως λοιπόν σου αναλύσαμε και στο αρθράκι εκεί πέρα Όπου θα δεις δηλαδή ε, το, το, Όσο σε ριζέος και να είσαι Διαβάζοντας αυτό το άρθρο Το χείλι σου θα σκάσει έτσι ε, με μια πίκρα με, ένα, με, με έναν κλαυσίγελο Διότι κυρία μου και κυρία μου Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος Πολύ άρρωστος για να μην καταλαβαίνει. Ότι όλα αυτά είναι με διαταγή Της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης Είναι με διαταγή των αφεντικών Αυτών που σας έρνουν Να τους ψηφίσετε και τους κάνουν δίθεν Δημοκρατική κυβέρνηση Γιατί στο λέω αυτό Εκτός του ότι Στο αποδεικνύω στο άρθρο αυτό Με το ποι, ποι, ποιου οργανισμού, οργανισμούς πάντων και νοσοκομεία Και όλα αυτά έβαλαν για να τους πάρουν Τα διαθέσιμα τα αποθεματικά Γιατί, γιατί στο λέω το άδειασμα των αποθεματικών ήτανε πάγιο αίτημα της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης. Λοιπόν, είναι αποκάλυψη αυτή από την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και εκφράζει ικανοποίηση η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη για την κίνηση της πατριωτικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε και χθε ότι αυτές οι αυτές οι, να τις πούμε έτσι λαϊκά για να καταλαβαίνόμαστε εμείς, γιατί δεν είμαστε σαν τους Συμβούλου του Βαρουφάκη, τα λέγαμε χθε για του συμβούλου του Βαρουφάκη που ήταν σύμβουλοι και του Σόιμπλε, τον Αμερικανοκορεάτη, τον άλλο εκείνα. Το που με αυτή τη άμα τη δεις θα γελά. Αυτοί θα σε σώσουν, ναι. Μαζί με το Βαρουφάκη, βέβαια. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε την ε, επιστημοσύνη των συμβούλων του Βαρουφάκη και του ιδίου του Βαρουφάκη, θα τα λέμε πάρα πολύ απλά. Αυτέ οι καβάτζε λοιπόν ήταν η εσχατιά, η τελευταία γραμμή άμυνα τη εξαθλίωση εντάξει Με στο γράφουμε και στο άρθρο δηλαδή ακόμη και σε περίπτωση πολέμου χτύπα το κεφάλι σου, χτύπα ξύλο δηλαδή Με να έχει να βρει ο λαός γάζα και ιώδιο βάμα που το λέγαμε στο χωριό Με όμως κυρία μου και κυρία μου το κόλπο είναι καταπληκτικό βάζεις λοιπόν την διορισμένη κυβέρνηση και παίρνει και την εσχατιά αυτή της ε, που έχεις να ακουμπήσει σε κάποια δύσκολη περίπτωση και σε εξαθλιώνει εντελώς. Έρχεται μετά σαν σωτήρας ως Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ως Ενωμένη Ευρώπη, ως ε, ΟΟΣΑ με το φίλο του Τσίπρα τον Κουρία και σου λέει εδώ είμαι εγώ παλουγάρι μου. Μη σκιάζεστε ωραία Έλληνες. Θα σας δω εγώ λεπτά. Και χώσε παραμέσα τον Έλληνα και χώσε παραμέσα τον Έλληνα. Αυτή ήταν ακριβώς Αγαπητέ μου φίλε και φίλη, Η ενέργεια στην οποία επροέβη Χθες προχθές Η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Σου λέω Δεν απευθύνομαι στους όψιμους ΣΥΡΙΖΕΟΥ Απευθύνομαι σε εκείνο το 30% Ξέρεις εσύ τώρα Ότι ακόμα και εσείς Βλέποντας αυτή την κίνηση Ένα αδιόρατο χαμόγελο πίκρας Θα φάνηκε Στο πρόσωπό σας εάν σας έχει μείνει ακόμη ίχνος ανθρώπινης υπόστασης. Οπότε κυρία μου και κυρία μου ε, να σε προτρέψω να μπει στον τοίχο τοίχος τελεί ακόμη το ξέρετε εξάλλου όλοι και διαβάστε το άρθρο. <κυρίζει> Με συγχωρείτε. Δείτε, δείτε ότι, δείτε ότι βάζουν χέρια ας πούμε στα αντικαρκυνηκά νοσοκομεία. Τους παίρνουν τα λεφτά. Στα καρδιοχειρουργικά τα παιδικά εκεί τα, τα νοσοκομεία τα παίρνουν τα αποθεματικά όλα Βα, προσέξτε όμως ποια είναι η διαφορά δεν ακουμπάνε τίποτε το οποίο ανήκει στο μεγάλο κεφάλαιο και στα διεθνή κοράκια παράδειγμα βάζουν χέρι στην ε, εταιρεία ίδρευσης όχι όμως στην εταιρεία ίδρευσης το 62% που το πήραν οι πολιεθνικοί βάζουν χέρι στην άλλη εταιρεία που είναι τα πάγια πρόσεξε τώρα Στι εταιρείε που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και κονομάντα διεθνή κοράκια δεν βάζουν χέρι και πάνω απ' όλα αγαπητέ μου και αγαπητοί μου για να δείτε ότι είναι διατεταγμένη αυτή η ιστορία προσέξτε είναι καθαρά διατεταγμένη αυτή η ιστορία βάζουν χέρι σε ό,τι αφορά τον ελληνικό λαό σε ό,τι αφορά αυτού που θα κυνηγούσαν μεγάλο κεφάλαιο και τέτοια δεν το ακουμπάνε επίσης το ότι είναι διατεταγμένη αποδεικνύεται θα αφήσουνε λέει κάτι να λειτουργήσουν, λέει μέχρι αρχές Μαΐου τα ταμεία ε, κάτι λεφτά μέσα ενώ αυτό το, το κόλπο έγινε επικυβερνήσεως Σαμαρά το 2014 και γνώριζε τώρα προσέξτε ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε τι θα γίνει μέχρι αρχές Μαΐου του 2015 κυρία μου και κυρία μου όπως βλέπετε δεν μας κοροϊδεύουν απλώς οι άνθρωποι εκτελούν τις εντολές τις οποίες έχουν από, τις, από τους πέστους, από τα αφεντικά τους. Κατά τα άλλα μεγάλε έχουν κόκκινες γραμμές, πηγαίνουν έρχονται στις Βρυξέλλες μεθαύριο ο Αλέξης μας θα πάει πάλι σε συνόδους κορυφής, θα συναντηθεί ιδιαιτέρως με τη Μέρκελε. Λοιπόν, ο Βαρουφάκης είναι στις Αμερικές, ο Κουτζιάς είναι στο Τουμπεκιστάν. ο Καμένος πάει και έρχεται να πούμε και τα Λιμπάν, και τα Λιμπάν. Δηλαδή μιλάμε για ένα πανηγύρι, κυρία μου και κυριέ μου, με μερίδα του λαού που πληθαίνει καθημερινά και βυθίζεται στην απόλυτη δυστυχία. Έκανα μια μικρή διακοπή, με συγχωρείτε, για να σας δώσω, δώσω δύο-τρία ακόμη στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι καθαρά διαταγή της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης. Εκτός των άλλων που σας προανέφερα, δηλαδή τα αντικαρκηνικά νοσοκομεία, θεαγένειο, Άγιο Σάββα, μεταξά, τα οποία βάζουν χέρι στα στα νοσοκομεία παιδών ε, τη ε, χώρα, το Πεντέλη, στο Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού, προσέξτε, στου μαρτυρικού δήμου Καλαβρίτων, Διστόμου και Βιάνου βάζουν χέρι. Κατάλαβε και όπω γράφουμε και στο άρθρο, τι θα απαντήσει τώρα ο Γλέζο στο Σούλτ όταν θα του πει ποιε αποζημιώσει να δώσω αυτούς αυτού, Ρε. Αν του δώσω αυτούς αυτού για να τα πάρουν τα λεφτά, Καταλαβαίνει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η μεγάλη απόδειξη είναι ότι ό,τι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ό,τι δημόσιο δηλαδή έχει μπει για ξεπούλημα Δεν το ακουμπάνε Ό,τι ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ Και ό,τι είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο Όπως λέγαμε πριν Μη και ακουμπήσουν κανένα μεγάλο καρχαρία Ξεσκίζουν τα πάντα Τα οποία αφορούν το λαό όπως Και όπως μας είπε η κυρία Βαλαβάνη Με το ωραίο ύφος της προχθές Ξεκινάνε οι κατασχέσεις Αυτή η σταλινική φάτσα Λοιπόν Μα ενημέρωσε ότι ενημέρωσε το δυστυχισμένο Έλληνα ότι ξεκινάνε οι κατασχέσεις. Τον άνθρωπο που δεν έχει το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί δεν έχει πηγή εισοδήματο. τον ενημέρωσε αυτή η, η αριστερή προσωπικότητα, ότι θα του κατάσχει το σπίτι. Και κάποτε φωνάζαμε για εκείνη τη μουτσούνα, τη διορισμένη, το ανθρωπάριο που φέρει το όνομα Θεοχάρης και σήμερα πρέπει να σεβαστούμε την αριστερή μουτσούνα, η οποία είναι χειρότερη από το Θεοχάρη, και έρχεται να σου πάρει το σπίτι βρίσκεις καμ... Αν βρίσκεις καμία διαφορά αγαπητέ μου Εδώ είμαστε να το πει. Προσέξτε, προσέξτε Σας είπαμε Ότι μας θεωρούν Χαχόλους, γελίους, ηλίθιους Και σας είπα γιατί Εξαίρεσαν από τη λίστα τα ταμεία Που έχουν διαθέσιμα μέχρι κάλυψη Αναγκών δεκαπενθήμερου από το Σεπτέμβριο του 2014, που στήθηκε η λίστα, ήξερε, όπως είπαμε πριν, η σημερινή κυβέρνηση, ποια ταμεία θα έχουν χρήματα μέχρι αρχές Μαΐου του 2015. Και κυρία μου και κυριέ μου, η μεγαλύτερη απόδειξη όλων αυτών είναι το ότι, και είναι, είναι γελίο δηλαδή, για ένα νορμάλ μυαλό, για έναν άνθρωπο που καβαλάει ελάχιστη λογική, η ανακοίνωση τη πατριωτική κυβέρνηση του Τσίπρα... Ότι τα ασφαλιστικά ταμεία λέει ε, Για τα ασφαλιστικά ταμεία Ότι η υπαγωγή είναι προαιρετική Προσέξτε τώρα Και από τι εξαρτάται η υπαγωγή Από την υπογραφή του διορισμένου κομματόσκυλου Το οποίο έχουν σε κάθε ταμείο Και εσείς πιστεύετε ότι το κομματόσκυλο το οποίο έχουν διορίσει Εκεί για να τρώει Και να έχουν το δικό τους Δεν θα βάλει την υπογραφή Να πάνε τα λεφτά του ταμείου Να πετάξει στον αέρα όπως είναι δηλαδή στον αέρα ουσιαστικά εκατομμύρια ασφαλισμένοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν ακουμπήσει την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη δουλεύοντας και πληρώνοντας τόσα χρόνια σε αυτή την ιστορία καταλαβαίνετε αυτή είναι η ουσιαστική το, το πατριωτικό πείμα το οποίο έκανε ο αριστερός πρωθυπουργός με τους αριστερούς ε, υπουργού του Λέγε με βαρουφάκι, ξέρουν ναι, και άλλα τέτοια. Αυτή είναι η ιστορία. Και βέβαια το γέλιο της Αρκούδας, διότι δεν μπορείς, κυρία μου και κυρία μου, τα θέλει ο, ο απαυτός μας, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι να γελάσει. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες απειλούν, λέει, ότι θα πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα, ταμι, για τα ταμιακά διαθέσιμα που τους κλέβει το κράτο αυτή δεν πάθανε όπως έπαθε ο κακομήρης ο Γιάννης ο Βοσκός που φώναζε κλέφτες κλέφτες Λοιπόν φωνάζουν οι κλέφτες να φοβηθούν οι κλέφτες τώρα Εδώ είναι το, το καινούριο <σχυλίδι> <σχυλίδι> <σχυλίδι> Έλα παρακαλώ <σχυλίδι> ναι. Ακριβώς ακριβώς ακριβώς <σχυλίδι> Να σε καλά τηλεαγροατά μου καλή σου μέρα το μεταξύ κυρία μου και κυρία μου θα σας ξαναπώ τώρα, αλλά με συγχωρείτε κιόλας Μας κυβερνάνε από τον πρώτο Από το, από το μείον βαθμό της <χι> Λοιπόν Πολιτικής μέχρι την κεντρική πολιτική σκηνή Άνοι και βλάκες Όπως σας το λέω Διότι αυτό το show το οποίο κάναν χτες Μακάρι να πάνε Στο δικαστήριο, μακάρι να πάνε Ότως ή άλλως λεφτά για χάλασμα έχουν Και ξέρετε τι θα τους πει το δικαστήριο Θα τους βγάλει το χαρτάκι Το μνημόνιο και θα τους πει κύριοι. Ήσαστε εντελώς βλάκες Και σας ψήφισε ο ελληνικός λαός για δημάρχους και περιφερειάρχες Εδώ το έχετε υπογραμμένο στο μνημόνιο Ότι τα αποθηματικά και τέτοια τα παίρνει Τα παίρνει δηλαδή η κυβέρνηση Οι πιστωτέ, Οι πως τους λένε, οι δανειστέ. Το έχετε υπογράψει Τι ήρθετε να σας δικάσουμε εμείς Να αναιρέσουμε τις υπογραφές Τις οποίες βάλανε έβαλε η κεντρική σας πολιτική σκηνή Λέγεμε σ Λοιπόν, και συνεχίζει να εκτελεί η σημερινή. Αυτό κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Εκτελεί τα μνημόνια τα οποία υπογράψαν οι προηγούμενοι πατριώτε. Αυτό θα το πει το δικαστήριο. Αλλά όμω στι κάμερε κυρία μου και κυρία μου, αντί να σε ενημερώσουν για όλη αυτή τη γελιότητα Λοιπόν, να πάρει και εσύ κάποια στιγμή τι αποφάσει σου, γιατί πρέπει να πάρει κάποια στιγμή τι αποφάσει σου για το τι μέγε. Κάθεται και σου δείχνουν την όλγα που κρένει, διότι δεν είναι τώρα η Όλγα που τρέμει, είναι η Όλγα που κρένει, λοιπόν, να κάνει δημοσιογραφική εκπομπή. Ναι, κίνησε δημοσιογραφία και βάρσε την όργα που κρέμει στο κεφάλι, βέβαια. Λοιπόν, και τον εισαγγελάτο και βούρ στον μπατσα από το πρωί στα χαράματα να πλακώνονται κάτι τυπάκια σαν το ρομανιά και κάτι, κάτι τύπη μίσταρνα όργανα της κάθε εξουσίας στις τηλεοπτικές οθόνες αυτής της τηλεοπτικής δημοκρατίας για να κοιμηθεί στον ύπνο του δικαίου να σκιαχτείς περισσότερο για το μισθό σου και τη σύνταξή σου oh, Αυτή είναι η πραγματικότητα on... Αυτό θα τους πούνε στο, στο Διεθνέ Δικαστήριο Ανθρωπίνων ξέρω εγώ που θα πάνε δικαιωμάτων και τα λιμπάν και τα λιμπάν Οι δικαστέ θα πάρουν τα χαρτιά και θα πούνε ωραία Συγγέσα, το υπογράψατε Το καταλαβαίνετε Αφήστε τις α... τι Τι ήρθατε να κάνετε εδώ, Θα μου πείτε, εντάξει είναι εκτό έδρα. Οικονομήσατε, θα φάτε και κανένα σούσι σε κανένα ξενοδοχείο εκεί πέρα. Καταλαβαίνει τώρα να πούμε. I I... Θα κάνετε επιδρομή στο μίνι μπάρο, κανονική χωριά oh. Λοιπόν, αυτοί, γι' αυτό θα πάτε. Γιατί άλλο θα πάτε, Για να προασπίσετε τον ελληνικό λαό, μη μα κάνετε πλάκα πια. Να. Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, μάζεψαν όλο το ρευστό από 1500 φορεί. Και υποστηρίζουν, και υποστηρίζουν ακόμη ότι τους λείπουν 400 εκατομμύρια ευρώ για να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις και ο φίλος σας, ο σύμμαχός σα, ο Γιούγκερ δήλωσε ικανοποιημένος που η απέτηση τη οικονομισιών για την κεντρική διαχείριση των χρημάτων έγινε πραγματικότητα ακούτε ποιοι δηλώνουν ικανοποιημένοι ένας Έλληνας ο οποίος δεν έχει να πάρει ψωμί για το μεσημέρι για την οικογένειά του δεν δήλωσε τόσο καιρό Υκανοποιημένος ότι μπορώ ρε γαμώτο Να πάρω ένα κιλό ψωμί Ο Γιούνκερ και η παρέα του Δηλώνει ικανοποιημένο Από την εκτέλεση των διαταγών Τις οποίες έχουν αυτά Εδώ τα μίσταρνα ανθρωπάκια Τα οποία ψηφίσατε Και το παίζουν κυβέρνηση Ο Γιούνκερ λοιπόν μεγάλε Είναι ικανοποιημένο Τους λείπουν και 400 εκατομμύρια ευρώ Το κόλπο είναι γνωστό από παλιά Αγαπητέ μου Αυτό το κόλπο το έκανε εξαγωγή. Η Πασοκύλα το έκανε εξαγωγή στην ΕΕ. Ό,τι θέλει να εκμεταλλευτεί, να το ξεπουλήσει ή να το αρπάξει, να το κλέψει, το, το εξαθλειώνει. Είναι μια πλατεία, την αφήνει. Στέλνει εκεί να πούμε σκυλιά, Πακιστανού, ξέρω εγώ, φοβίζει τον κόσμο να πούμε και την κάνει πάρκινγκ μετά. Τη δίνει στον ιδιότητα. Ναι, λοιπόν. Είναι κάτι αφήνει, λοιπόν, το, το, το, το, το εξαθλειώνει και μετά το αρπάζει. Το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή με τις υπογραφές των γερμανόδουλων λοιπόν εθνοπροδοτών οι οποίοι το πέζουν το παίζαν κυβέρνηση εκτελεί ο Τσίπρας με την παρέα του αυτές τι εντολές εκτελεί ο Τσίπρας με την παρέα του και ικανοποιεί τον Ιούγκερ έναν άνθρωπο έναν άνθρωπο ο στην, στην ταυτότητά του λέει ε, το όνομά του και είναι Έλληνα μπορείτε να τον ικανοποιήσετε έναν προσέξτε έναν Έναν αριθμός εν, έναν <Το> Ναι εντάξει ξέρω ικανοποιείται Μηριάδες κομματόσκυλα Και το στρατό σας το, λοιπόν, Τον οποίο δημιουργήσατε Αλλά μην ξεχνάτε Πρέπει εσείς τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ να θυμόσαστε Ότι πάνω από 300 δεν είσαστε Έτσι Εκεί σας κρατούσαν χρόνια Λοιπόν με διορισμούς και τα λιμπάν, και τα λιμπάν. Αυτό μην το ξεχνάτε μην το ξεχνάτε, γιατί μπορεί να έρθει η ώρα να αντιμετωπίσετε το υπόλοιπο, το οποίο είναι όψιμο σε Ριζέϊκο. Αυτό μην το ξεχνάτε. Γι' αυτό ξεκαβάλα πώ είναι η παροιμία ξεκαβάλα και καλοχερέτα για να σε καλοχιά πώ είναι η παρημία μου την πεί κάποιο. Λοιπόν, και χαιρέτα για να σε καλοχερετάνε και οι άλλοι. Μην το ξεχνάτε αυτό, δηλαδή αυτή η αριστερή Αλαζονία που είχατε τόσα χρόνια τη Intellectual Μαλακία που σα Λοιπόν μη συνεχίζει να σας δέρνει και τώρα Θα τη βρείτε μπροστά σας Και τώρα η κερί δεν είναι η κερή του καφενέ Της διαφωνίας μεταξύ Black label πως το λένε Και μεζέ ζε... χταπόδι Είναι άλλες εποχές Κυριά μου και κυριέ μου Και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Μπορείστε παρακαλώ Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Κυρία μου και κυρία μου, τι σου έλεγα. Λοιπόν, αρε Χρήστο, που είσαι ρε Χρήστο. Καλά, ρε Χρήστο, δεν βαρέθηκε να με ακούσει. Α, δεν βαρέθηκε. Λοιπόν, τι θα σου πρώτα. Α, θέλεις με λίγα λόγια, ε, επειδή διαθέτουμε πραγματικά με όποιες δυσκολίες, ε, με, όλες, με όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μια εφημερίδα η οποία έχει ε, να γιατί να μην το πενευτούμε άλλωστε τέτοιες πένες οι οποίες ε, όσο και να τις, πλη, που να τις πληρώσουν αυτοί, δεν, δεν πληρώνονται θα σας προέτρεπα να μπείτε να διαβάσετε το τη νέα ε, το νέο ρεπορτάζ του του Ερμίδη την κυβέρνηση Τσιπράκογλου Μπείτε και ρίξτε μια μάτια Για να δείτε την, την πραγματικότητα ποια είναι Με στοιχεία Όχι με κουβέντες στην τηλεοπτική κάμερα Να φωνάζω εγώ για να καλύψω Για να καλύψω το στρατούλι Που λέει άλλα Με στοιχεία ποια είναι η αλήθεια Επίσης θα σας προέτρεπα Λοιπόν να παρακολουθείτε Επειδή το γράφει καθημερινά το μη χαίρεσε χαχόλε Ελληνάκο της στον δοσία της Μπατάλα όπου σου λέει αναλυτικά με στοιχεία, και ρεπο... με, με στοιχεία το τι συνέβη και σε οδηγούνε εκεί που σε οδηγούνε και βαράς παλαμάκια και τρέχεις και κρέμεσες στα κάγκελα τη ΕΡΤ και φοράς παλαισθηνιακές μαντίλες και, νο... και ακόμη υποστηρίζεις το μισθό σου και τη σύνταξή σου ρίξε μια ματιά πρόσεξε έστω και ενημερωτικά δεν θα βγεις χαμένος τα στοιχεία, αυτό, είναι, αυτό λέγεται «ρεπορτάζ», δεν λεγεται copy paste έτσι, λέγεται «ρεπορτάζ». Αυτά λοιπόν μπείτε και δείτε τα, όπως ε, εντάξει, δεν σας λέω για τα όποιος θέλει, διαβάζει τα editorial και αυτά αλλά τα «ρεπορτάζ» του τείχου κυνηγήστε τα κυνηγήστε τα λοιπόν το τα δύο αυτά τελευταία είναι όπως σας είπα το «μη χαίρεσε χαχόλελε να κουένες ε, καθημερινό» Το ρεπορτάζ και το τελευταίο του κυβέρνηση Τσιπράκογλου του Ξενοφώτα του Ερμίδιου όπου με εντολές της Κομισιόν η κυβέρνηση παρέδωσε τα πάντα στους δανειστές. Με κόλπο της ασάφειας μέχρι το τέλος του Ιουλίου για την τελική συμφωνία. Εξάλλου γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το κόλπο μεγάλε. Θα μου πεις τι θα γίνει μετά την τελική συμφωνία Α δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία με το Μόβ Μαλή Που θα της πάρουν τα 1500 ευρώ σύνταξη και θα της κάνουν, θα, θα, θα κάνουν 250 Ούτε τι θα κάνει ο Συνδικάλας Που το μισθό να πούμε από 1800 θα του τον πάνε 300 Αυτό δεν το γνωρίζω Ίσως σας έχει ενημερώσει ο ίδιος ο Συνδικάλας Αυτός που έδωσε τη ζωή του στην ξάπλα, στη μάσα και στη μαλακία Για το τι θα κάνει Παρακαλώ Ναι. <Το> ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι φίλε μου όπως το λες είναι διότι από τη στιγμή που καταπάτησαν το σύνταγμα έτσι χωρίς τίποτα έτσι αυτό αυτό που κάνανε είναι ε, Αναφέρεται στο Σύνταγμα τα, για τα αποθεματικά. Και το Σύνταγμα το κάναν κι αυτοί κουρελόπανο. Τι θα τους το έχουμε ξαναπεί και την έχουμε ξαναβάλει την ερώτηση. Τι ακριβώ θα του εμποδίσει μετά την τελική συμφωνία που θα ξυπνήσει ο δημόσιο υπάλληλο να πάει στην τράπεζα να πάρει το μισθό του και δει μέσα 300 ευρώ. Τι, αυτό δεν αναφέρεται σε κανένα Σύνταγμα για το μισθό σου, αγαπητέ μου φίλε, ούτε για τη σύνταξή σου. Τι θα του εμποδίσει να το κάνουν η αριστεροπατριωτική κυβέρνηση. Ο συνδικαλιστής σου θα κατέβει στο σύνταγμα να τους κάνει την τάτσι. Σε έχουμε ξαναρωτήσει. Τι. Η ιστορία μεγάλη, το έχουμε μάτα ξαναειπεί, είναι τελειωμένη. Απλά περιμένουμε εμείς τουλάχιστον την ολοκλήρωση αυτού του, αυτού του πράγματος για να, σταματήσουμε, για να σταματήσει και αυτή δηλαδή η κουραστική αηδία των δίθεν κόκκινων γραμμών Και της πατριωτίλας του Σαμαρά Του Τσίπρα, του Βενιζέλου και του Βαρουφάκη Να δούμε την καινούργια κατάσταση Αυτό περιμένουμε Να δούμε πως θα είναι η καινούργια κατάσταση της ολοκληρωτι... Του ολοκληρωτισμού Στην Ελλάδα Από την Ευρώπη ΕΕ. Από αυτό το ναζιστικό μόρφωμα όπως το λέμε εμείς Αυτό περιμένουμε Τι περιμένουμε να με σώσει ο Βαρουφάκη με του συμβούλου του Δεν έχω εικόνα να σας δείξω τους συμβούλου του Βαρουφάκη Αλλά σας τους παρουσίασα χθες Τι περιμένω να με σώσει ο γιούνκερ; Περιμένω να με σώσει ο Κουρουμπλής Πλάκα μου κάνετε Καλά εντάξει δεν λέω εσένα θα σε σέχεις σωσμένο Ήδη σε έχει σώσει Αυτό λοιπόν περιμένουμε εμείς Η κατάσταση είναι τελειωμένη Είναι τε τελειωμένη τε που πω κι ο άλλο απάνω Ιλή υλή τσίπρα λαβαχθανή Λοιπόν είναι τελειωμένη κατάσταση Απλά εμείς περιμένουμε την επόμενη μέρα Να δούμε πως θα είναι ο, ο, Αυτός ο ολοκληρωτισμός Όπως τον έζησαν Παρακαλώ Καλώς θα Έλα Ναι να είσαι καλά Α ναι Ναι να είσαι καλά Να είσαι καλά φίλε ένας φίλος από την Πρέβεζα δίνει συγχαρητήρια καταρχάς στους συντάχτες του τίχου Να είσαι καλά φίλε Νομίζω σε ευχαριστούν τα παιδιά ε, Όσο για το... Ναι να σου πω δεν έχω... Να σου, να σου πω λοιπόν Τι σου, τι σου έλεγα κάτσε να επανέλθω Και να σου πω είναι τετέλεστε. Είπαμε η Λή Λή Τσίπρα Λαβακτανή Τελείωσε Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την επόμενη, Τι πώς θα είναι η ημέρα του ολοκληρωτισμού יש ناس Ευρώπη στην Ελλάδα. Αυτό περιμένω και σου panalamvano oreste parakalo na na Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. na na na na na Λοιπόν, και αυτό που είπε ο Βαρουφάκη εχθέ ότι έπρεπε να πηγαίνουμε προ μία. Προσέξτε, ο ήρωά σα τα λέει αυτά, ρε παιδιά, δεν τα λέμε εμεί. Έπρεπε να πηγαίνουμε για μία Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και οι συζητήσει μα πάνε πίσω και αυτά. Αυτά τα λέει αυτό, αυτό το κατ' εμά μίσθαρνο, διορισμένο και δημοκρατικά ψηφισμένο όργανο των κύκλων που το έβαλαν στην κυβέρνηση, στην πατριωτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσει στην ολοκλήρωση. Οπότε για να. Να μην σε κουράζω Αυτό περιμένουμε εμείς Να δούμε πως θα είναι Δηλαδή όπως είδανε ξέρω εγώ και οι πρόγονοί μας ε, Τον ολοκληρωτισμό στην κατοχή Ξέρω πως ήτανε Να δούμε πως θα είναι ο καινούριος ολοκληρωτισμός Αυτού του ναζιστικού μορφώματος Γιατί πραγματικά βαφκαλίζεσαι αγαπητέ μου Αν περιμένεις Ότι θα σε σώσει ο Γιούνκερ Ο Σούλτς Ο Τσίπρα, Ο Βαρουφάκη Και όλοι αυτοί, Ειλικρινά, δηλαδή αυτο Όσο φίλε μου για τους δημάρχους είναι να γελάς και τους περιφερειάρχες ε, Πήγα να τους βάλουν χέρι χέρες στη μαρμή τώρα με τη μαρμήτα τι γίνεται Τα αποθεματικά να πούμε με υποθήκες ε, Τα ξέρουμε και τα ξέρουμε από πρώτο χέρι Λοιπόν και κάνουν αντίσταση σου είπα Το μόνο που θα κάνουν είναι να, κάνουν, να πάνε στο δικαστήριο να πάνε, να πάνε και με το αεροπλάνο Πού θα γίνει το δικαστήριο, πού είναι το διεθνέ δικαστήριο, ρε παιδί μου, στι Βρυξέλλε, στο ξενοδοχείο, εκεί θα του λιανίσουν το mini bar μεγάλε. Γιατί θα νομίσουν ότι είναι, πήγαν στην καφετηριά τη πόλη, ε, τη πόλη του. Εκεί που πάνε και ο κακομοίρη ο καφιτεριάτζη, του βάζει, πώ το λένε, ένα καναδάκι, black label, blue, blue sky, πώ το λένε αυτό το ουίσκι που πίνουν οι βλαχοδίμαρχοι. Black black, Johnny black, όπω έπεινε εδώ ένα. Αλίστου του βλαχοαδηθήμαρχος ο οποίος είχε ρημάξει τις καφετέρειες με Johnny Black. Μόλις πήγαινε εμφανίζονταν ο, καφετζή, ο καφετζής εκεί με Johnny Black γιατί είχε μάθει και στη στάνη στο χωριό του το παιδί. Λοιπόν ανάμεσα στο τυρόγαλο και στο κουραμπέτσα γίδα που το, το γκούρευε η μάνατ εκεί με το πρατοψάλιδο. Λοιπόν κουραμπέτσα γίδα έπναικε ένα ποστό πες καναλάρχής Johnny Black. Ένα Johnny Black. Φώναζε «πατέλα μου σκαλδάλα Johnny Black». Να σκρατεί κουλίγου! ΧΑΠΗ ΔΥΜ ΤΖΟΝΙ ΜΜΜΑΚ! Γιόλα! Τι παίρνω! Τι! Βλουάρκη! Αχα! Ο Καναλάρχης θέει! Καναλάρχης! Πώς το απέσεις εκροτεί! Μπλου! Ναι αμέσως το λέω! Αμέσως το λέω! Σε πολύ πίσω ρε μου λέει κι εσύ κι ο Καναλάρχης! Παίρνουν τώρα, παίρνουνε Τζόνι Μπλου Λέιμπελ! Ναι διότι το είναι Τζόν αυτό εδώ το προσώπατο τη κοινωνία, μιλάμε τέτοιο προσώπατο, έγινε και υποψήφιο βουλευτή. Ναι, σου λέω. Άρα τα θέλει ο κόλο μα. Και φώναζε λοιπόν αυτό στο χωριό πάτη, αλλά! Γιάχους Γκαουδάλα, Τζόνι Μπουλ Γκέιμπιλ, θιάνους Σκάσι, Μαδιασμένο και άρνη. Φωνε... Και έγινε αυτό τώρα, αυτό μεγάλε, αυτό μεγάλε κυβερνάει. Άρα Αντρέα, τι έφτιαξε. Μπα, πα, πα, πα. Τώρα βέβαια δεν είναι με τον Αντρέα, αυτή καταλαβαίνει. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου να φύγουμε, να φύγουμε από του βλαχοχουριαταρέους αυτούς που μυρίζουνε πραγματικά βρωμάει ο εγκέφαλός τους Ο ελληνικός λαός δεν το μυρίζει αυτό, τι να κάνει κι αυτός για μια θεσούλα εκεί καταντήσαμε Λοιπόν να πάμε στο, στο βαρουφάκι και να πούμε προσέξτε στο banking forum που έγινε μιλώντα. στην Αθήνα Είπε εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα όνειρο Τη μεταξέλιξη τη νομισματικής ένωση σε οικονομική. Προσέξτε, ποιο το είπε πρώτο αυτό, πολιτική και οικονομική, πριν δύο χρόνια, η Μέρκελ. Ακούστε, τώρα το τι σου λέω! Η Μέρκελ το είπε πρώτη. Και έρχεται χθε λοιπόν ο Βαρουφάκη στο Banking Forum και στο ξαναλέει. Έπρεπε, λέει, να πηγαίνουμε προ μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδιακή Ένωση, σου είπε ο αριστερό βουλευτή σου, υπουργό σου. Αλλά η διαπραγμάτευση αποτελεί εμπόδιο. Ακούστε, σου λένε! Ε, α, ε, που, που, που έχεις πνιγεί στην αξιοπρέπεια στην ελπίδα και στην εθνική ε, ανεξαρτησία έχεις πνιγεί, ακούς τι σου λέει αυτός είναι ε, πρόσωπος ψηφισμένος από σένα το Eurogroup σου λέει είναι εθιμοτυπικά τα Eurogroup λέει είναι εθιμο, εθιμοτυπικά θα υπάρξει μια πλήρη συμφωνία η σύγκληση είναι ξεκάθαρη και το παραδέχονται και οι θεσμοί αυτά στα λέει ο Βαρουφάκης, μεγάλε δεν στα λέω εγώ που δεν ανήκω που δεν είμαι σε καμία πολιτική κατάσταση και δεν σε κυβερνάω. Απλά εγώ το ψάχνω λίγο παραπάνω. Κατάλαβες μεγάλε. Οπότε ανέμενε διότι αύριο ο Αλέξης θα έχει συνάντηση με τη Μέρκελ στις Βρυξέλλες πάλι. Σου λέω να πούμε έχουν έχουνε έχουν βογγίξει τα μίνι μπάρ στα ξενοδοχεία μεγάλε. Άδει <Τι Τι> ένα φοβερό ρεπορτάζ θα ήταν να τρυπώσεις μέσα στα στα κυβερνητικά εκεί της Μασόχαψας και να δεις αυτά τα, παρα... τα έξοδα παραστάσεων τι έχουν που στέλνουν τα ξενοδοχεία γιατί τα ξενοδοχεία κρυβοπληρώνονται όπως ξέρεις άμα ρε παιδιά δεν δεις παρακαλώ καλώς όχι αχα και yeah. έλια Ασισόα κι ζιάλα, γάι, ωραία. Αϊ, τσουκαπρού, γάι, Λοιπόν, τι σου λέγα λοιπόν, άμα δει εκεί τα έξω τα παραστάσεων, Γιατί όπω γνωρίζει πληρώνονται αδρά αυτά, να κάνει ένα ρεπορτάζ, να μπει μέσα να πούμε, να βρει κάνω μια εκεί που την έχουν διορίσει και να σου δώσει τα χαρτιά. Και να κοιτάξει μόνο τα μινι μπαρ. Τι παίρνουν από τα μινι μπαρ, τι κλέβουν δηλαδή. Αυτοί νομίζουν ότι τα κλέβουν. Α από το ξενοδοχείο καταλαβαίνεις, τα χρεώνει Θα γελά, αυτό είναι φοβερό ρεπορτάζ Θα γελάει και το κατσίκι, Θα μου πιο ποιο κατσίκι. Εμείς θα γελάμε Ο Οι... παδί τους θα παλαμακίζουν Θα λένε τι μάγκες είναι Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό ρεπορτάζ Οπότε αύριο λοιπόν ετοιμάσου Πάει ο Αλέξης της Βρυξέλλες. Παρακαλώ Έλα Α. Τι έξι Αααααααααααααααα... Τι. Προσ... Τι να σου πω, τί κάτσε να ρωτήσω κανέναν μήπως μπορεί Έλα, γεια, γεια, Εδώ ένας φίλος μπερδεύτηκε λέει Μήπως μπορεί να τον βοηθήσει κανένας Δεν θυμάται λέει, αν το χέρι στα αποθηματικά Και η μείωση των συντάξεων και των μισθών Είναι μετά από τις κόκκινες γραμμές Ή πριν τις κόκκινε γραμμέ. Ούτε εγώ πραγματικά, αν μπορεί κανένας φίλος να τον βοηθήσει Πολύ ευχαρίστω ε, Βέβαια εγώ θα έλεγα ότι ε, Τα αποθηματικά και όλες αυτές οι μειώσεις Είναι μετά Το κόκκινο string Και πολύ βαθιά μετά το κόκκινο στριγκ Αγαπητέ μου. Διότι αυτή είναι η πραγματικότητα Όποιος δεν θέλει να τη δει Εντάξει ε, Όποιος πως λέει, όποιος νύχτα περπατεί Ορίστε Πού είσαι ρε, μπαλουγάρι, εσύ, ρα... Έ, ακόμα να Α, ναι, βέβαια. Τζάπα, το τζάπα ρε. Τζάπα, όλα. Έλα. Γεια, για. Δεν έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν φίλε να πούμε. Τι μου λε τώρα και στην κεφαλαία που πήγανε και... Τι να σου πω τώρα. Αυτοί είναι... Δεν ξέρω τι να σου πω. Να σου πω, Γιώργη, να σου πω κάτι. Του βλέπεις τα κάνουν. Το θέμα είναι ότι του ξαναψηφίζει. Τι να σου πω. Αν θα μπει στη δημοκρατία έχουμε. Ναι, έχουμε. Τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Κυρία μου και κυριέ μου Πάκια, Πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας Σε παρακαλώ κρατήσου Σε παρακαλώ σήκω Αν κάθεσε και κάτσε προσοχή Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά <σομίως> Το είπε ο Πάκια. Με αφορμή το πνίξιμο των μεταναστών στη Μεσόγειο Τα, Προσέξτε Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά Τα <σομίως> κυπριακά τι είναι <σομίως> Για πέ <μας. σομίως> Άρα να πούμε η Κύπρος είναι όξο από την Ευρώπη Έτσι δεν είναι λάθο. Μετά τη δήλωση του Πάκια Γεια σου ρε Πάκια Τι να σου κάνω ρε, μεγάλε, Τι να σου κάνω Θα μου πεις τι άλλαξε από την εποχή του Γαργάλατα γαρ... και μου λέγες, Γαργάλατα γαργάλατα τα στήθια μου Τα στήθια σου που ήταν άσπρα σαγάλατα. γάλατα Τι άλλαξε Παρακαλώ να, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όλα αγαπητέ μου, όλα, όλα, όλα είναι μελετημένα. Ακόμη και το τι θα πούνε. Έτσι. Εντάξει, από εκείνη την αλή του μνήμη που πήγε ο παππούλια του, του ψαρούδα του Μπενάκη και λοιπά και είπε αυτό που είπε, Λοιπόν, μέχρι σήμερα όλα τα καταπίνουν. Είδες πως η οικονομική κρίση έγινε ανθρωπιστική μόλι ανέλαβε ο Τσίπρα. Πώ η ανθρωπιστική κρίση μετά έγινε μεταναστευτική και γίνεται. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Λέρε, κόπτονται τώρα, πρόσεξε. Α πούμε κάτι το πολύ απλό. Κόπτονται, λέει για του μετανάστε που πνίγονται. Να σου και θα κάνουν, λέει, συσκέψει για να βρουν λύση. Ενώ η λύση είναι μπροστά του. Ας του κάνουμε μια ερώτηση, εμεί εδώ που δεν μα κόβει ο εγκέφαλο. Ποιο δημιούργησε την Αραβική ε Άνοιξη, Ποιο ξεσκίζει τη Συρία αυτή τη στιγμή. Ποιο την ξεσκίζει τη Συρία και δημιουργεί το πρόβλημα. Ο, οι, οι Ευρωπαίοι μαζί με του Αμερικάνου δεν το κάνουν. Ο Βενιζέλος δεν ήταν πρώτος που, πέγα, που ως πολέμαρχος κήρυξε τον πόλεμο στη Συρία. Ο Βενιζέλος μαζί δεν ήταν πρώτος που κήρυξε τον πόλεμο στη, στη Λιβύη. Ο, αυτός δεν είναι, ο πρώτος που έκανε. Η Ευρωπαϊκή... Αντί λοιπόν, προσέξτε, ποιοι δημιουργούν το πρόβλημα για να γίνει ο άλλος πρόσφυγας. Ο Μπαρμπαμίτσος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αμερική. Αντί λοιπόν, προσέ, το πρόβλημα είναι απλό. Σταματήστε λοιπόν να σφάζετε τους λαούς. Για να μην φεύγουν και αυτοί από τον τόπο τους Να εξαιρέσουμε βέβαια Ότι το, το μέρος του κόλπου για το κόλπο είναι διπλό Είναι οι πραγματική πρόσφυγες Και είναι και αυτοί που φτιάχνετε εσείς πρόσφυγες Για να δουλεύουν τα κοντήλια Να έχετε το χρήμα Τι σύσκεψη να κάνετε Και τι, τι, τι, τι λύση να δώσετε Στο πρόβλημα Όχι που δημιουργήσατε Στο σχέδιο που εκπονείτε Για τους πρόσφυγες που τους πνίγεται μέσα στη Μεσόγειο να δώσει, Προσέξτε το δούλευμα ποιο είναι τώρα Κάνουν συσκέψεις λέει και είναι και ο... ε, Πάνω από όλα είναι ο Βραμόπουλος Για να βρουν λύση στο σχέδιο που εκπονούνε Ετε άλλο δούλευμα θέλεις να μεγάλε πόσο, πόσο να σε δουλέψουν για σου Λαφαζάνι Με την αριστερή σου την πλατφόρμα Πού σε ρε, να μιλήσεις για αθνική ενεξαρτησία Να περάσει ο αγωγός των Ρώσων από το... Έλα παρακαλώ Όχι δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι πρόβλημα Είναι σχέδιο Δηλαδή πώ μα μας δουλεύουνε αυτοί... Ναι Ναι Ναι μπράβο μπράβο, μπράβο. Ναι Ακατάλαβες είναι ακριβώς Παράδειγμα σου δημιουργήσε το πρόβλημα Ο Σαμαράς και ο Βενεζέλος στην Ελλάδα Και τον καλείσουν στο λύσει Ρε πλάκα μας κάνετε <coughs> Αλλά εδώ στην ε, Στην ιστορία αυτή Είναι πρόσεχε τι δούλευμα μας ρίχνουν Πάνε να δώσουν λύσει στο, στο σχέδιο το οποίο έχουν σε εφαρμογή. Ε, τι άλλο θε τώρα. Τι άλλο θε μεγάλε σύμμαχε του Γιούγκερ και του Σούλτ. Γεια σου, Ρε Ραφαζάνη, Όρμα, μεγάλε αριστερέ. Να περάσει ο γογό των Ρώσων από το έδαφο θα πρέπει να δώσει την έγκριση η ΕΕ. Ωρυπα, αριστερέ μου. Τα έσοδα που λέει η κυβέρνηση θα έχει από τη συμφωνία δεν ισχύουν. Αν πρώτα δεν κλείσει συμφωνία τιμή του αερίου η ΕΕ με τη Ρωσία. <laughs> μεγάλε δεν κατάλαβες. Όχι για κατούρημα δεν χωρίς την έγκριση της ενομένης ΕΕ. Ευρώπης Άσε τώρα τις κόκκινε γραμμές Και τις αριστερές παρλάπιπες Αυτά είναι λόγια για το να εντυπωσιάζεται η... η ξανθιά Αμαζόνα Και να μου κάνει like στο facebook Σε παρακαλώ πολύ Έλα μεγάλε ε, Αν είναι διαφορετική η πραγματικότητα εδώ είμαστε Έλα παρακαλώ, ορίστε. Μέσα στις κόκκινες γραμμές Στον κόκκινο Απρίλη Βαράτε μα παιδιά στο αυτό το δήλι Σ' αριστοποίημα Α παπα τη τι λέω Έλα για Μέσα στις κόκκινες γραμμές Ούτε πίσω ούτε μπρος Λέει εδώ ένας Παναστάτης Μάσα στις κόκκινες γραμμές Σ' αυτό το δήλι Αυτό το Απρίλη Αλλά να σας πω τώρα τι είπε ο Θεοδωράκης Που θα ο Για τον Batman σας έχουμε πει επανειλημμένα την άποψή μα οπότε, άστο, άστο σου λέω τώρα, άστο, άστο, άστο. Παρακαλώ. Ω, δεν λέω. Ναι, ναι, ναι, πού του διάρκει, πού. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Η πλάκα ναι έχεις δίκαιο το τη κρατή Δεν θέλω τώρα να σου πω κάτι Δηλαδή ο Θεοδωράκης Είπε αυτό που είπε ας πούμε ότι η... Δεν υποστήριξε κανένα στο έργο μου Και τώρα λέει, θέλουν λέει, να μην επιτρέψουν στο Ρουβά Να πει Το δυστύχημα κύριε Θεοδωράκη μας Είναι ότι ο Ρουβάς Τη μουσική σου α την κάνει ό,τι θέλει ας, ας βάλει μέσα το μακαρόνια με κιμά Ξέρω εγώ Μακαρόνια με -κυμά. Σήμερα, μαμά. το θέμα είναι ότι θα πιάσεις το στόμα του στίχου του ελίτη και ο ελίτης δεν μπορεί να αμυνθεί λοιπόν να υπερασπίσει το έργο του δεν ξέρω αν με συλίβεις, κύριο θεοδωράκη μου διότι είναι... κάποιους κάποτε υπερασπιζόμενος το έργο σου του σύλληβαν κύριο θεοδωράκη μου και σήμερα εκατάντησες κι εσύ τα 150 σου δύο είναι οι πυλώνες να μην μποτεί. Στην Ελλάδα ο Θεοδωράκης και ο Μετσοτάκη. Είναι σε άκη και τα δύο. Ορίστε παρακαλώ. Έλα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι ο διπόρο. Αχ, όχι, τώρα. έλα, πρέπει να τελειώσω. Θα μα μολύσει ο καναλάκη. Έλα, έλα, για, για, για. για. Λέει, φίλε, μην βάζει τώρα να ακούω ολόκληρη ιστορία. Αυτό θέλει 350 εκπομπέ. Αυτό έχω να σου πω εγώ, κυριμίκι μου. Λοιπόν, ούγαρε έρχεται. Μόνο εντάξει, είναι απλή η κουβέντα. Τη μουσική σου, κάν την ό,τι θέλεις Δώσ' την και στην Πάολα. Είναι δικαίωμά σου. Δεν είναι δικαίωμα όμω του ρουβά να πιάνει το στόμα του: το Μένα μαγειό μου μίσεψες, Είναι αλουνού είναι στίχη, είναι, είναι ποιήμα αλουνού Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει. Φυσικά και δεν με καταλαβαίνει, διότι αλλού είναι τα συμφέροντά σου. Λοιπόν, γι' αυτό καλώ κάποιου νεολαίου οι οποίοι έχουν δυνατότητα στη μουσική να κάνουν το μακαρόνια με κιμά σε μουσική Θεοδωράκη Σα παρακαλώ, κάντε. Καναλά, έρχεται παίξουμε ένα τραγούδι ή να σου πάρουμε κανένα δύο λεφτά. Α σου παίξουμε το ένα το ψάρι. Με το Σάγκη Ρουβά Λοιπόν Κάτσε μου Ορίστε παρακαλώ ε... ε... Τόπα ρε παιδί μου φύ... Αμα Δεν ξέρω τους στίχους παρακάτω Τι να κάνω ε... Α καλά, καλά. Αμα λύσαξες ρε τηλεακροατή Πως είναι Να το χέλη Μακαρόνια Μάκι Μά μα... Πώς είναι Για ατρακούδα λίγο Το ένα το χιλιδόνι Πώς λέγεται Ένα το χιλιδόνι ε, Ναι το, το, το, το, το ρυθμό θέλω Μάκα Ένα τοχε, μέκι, μα... ε, το χέ Μακαρόνια Μάκι Μά Τον τάσσάκι Τον τροβά Κατάλαβες Θεοδωράκη Αυτά να τον βάλεις Να πει Τη μουσική σου κάνει την ό,τι θέλεις Διότι το μαγαζί Που άνοιξες Άντε να σου πούμε Λοιπόν, το 1950 τόσο, 60 τόσο πήγε καλά το ξέσκισες, Την ξέσκισες την κατάσταση του πήρε τα φράγκα ολωνών Λοιπόν, τώρα αυτοί θα έρθουν να υπερασπιστούν το συναισθηματισμό τους και τον εαυτό τους Απαράτα μας λοιπόν Απαράτα μας, δώστε τη μουσική σου και στην Πάολα σου είπα Δώστε τον Εθνικό Σταρ, πως τον λένε Έλα, αφήστε με να κλείσω, θα με διώξει ο καναλάρχης, έλα Έλα Τι <laughs> λέγω <laughs> Μακαρόνια με κοιμά Και παρμεζάνα ακριβή Έλα γεια γεια γεια Όχ τι τραβά ο Έρμος Μακαρόνια με κοιμάτι μου Άλλος και ε, λοιπόν Λοιπόν για να Για να τελειώσουμε Δεν θα Δεν θα σας βάλω Δεν θα βάλουμε ένα τραγουδάκι Απλά θα βάλουμε Να ακούσουμε Μια πραγματικότητα υπομένει από το στόμα του Θανάστου βέγκου Είναι λόγια του Αγγελόπουλου, υπομένει από το Θανάστου Για ακούστε το να κλείσουμε.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 Εμεί είμαστε στο στάδιο που ακούμε το θόρυβο. Ακούμε το, το, το βρόχο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, μεγάλε το τι σολοφάν έχει εσύ μπροστά στα μάτια σου, μαγκιά σου. Μαγκιά σου λέμε τώρα. Μαγκιά κλανιά και τσιγάρα από ρουκόφλου. Όπω θα έλεγε κανένα κουρεμένο με πρωτούψάλιο. Αλλά το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι αυτή. Με αυτή την αλήθεια λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο. Και μείνετε συντονισμένοι. Γιατί θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλά Εμεί Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Για την Επομονή σας να μας ακούτε Για την τιμή που μας κάνετε να μας κάνετε παρατηρήσεις Λοιπόν και να ευχηθούμε να είσαστε Πάρα πολύ καλά Γεια και χαρά σας stem